Εμείς τι κάνουμε σύντροφοι και συντρόφισσες, τι κάνουμε, τι κάνουμε, τι σας ρωτώ, τι κάνουμε, τι κάνουμε, εμείς καλά είμαστε, εσείς δεν ξέρω τι ακριβώς κάνετε, μάλλον ξέρω πολύ καλά, τα έβλεπα, τα βλέπαμε όλοι, τα παρακολουθήσαμε, βλέπαμε ένα εκμαυλισμένο εδώ και χρόνια ακόμα, Το βλέπουμε live να καταραίει. Το είδαμε και το τρίμηνο στο συνέδριο. Ε, είδαμε την ποιότητα των ανθρώπων, των στελεχών και των μελών που μίλησαν εκεί από κάτω. Πώ ακριβώ θέτουν τα θέματα, πώ θα αντιλαμβάνονται με δεδομένο πάντοτε ότι μιλάμε για ένα κόμμα. Δεν μιλάμε για μια παρέα. Είδαμε την απουσία πολιτική και αυτό το είδαμε και το ζήσαμε όλοι. Και είδαμε και τι προσωπικέ στρατηγικέ, χαζοπροσωπικές στρατηγικέ, χαζο οι οποίε θέθηκαν με ένα ανανόητο ηλίθιο τρόπο. του νέμενα ένα λάτου το βάζω τώρα αλλά το βγάζω ταυτόχρονα καταθέτω την πρόταση αλλά την αποσύρω ταυτόχρονα βάζω την πρόταση αλλά ελπίζω να μην γίνουν εκλογές ουφ δεν έγιναν βγάζω κι εγώ ακατανόητα πράγματα ε, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το κόμμα από τη μέρα που όχι φτιάχτηκε από τη μέρα που φάνηκε ότι θα γίνει κυβέρνηση μέχρι τώρα καταραίει σταδιακά όχι μόνο σε ποσοστά και σαν αξία όποια αξία είχε όλο αυτό το που του έδωσε ισχυριώθηση βεβαίως η ανάληψη της κυβέρνησης το 2015 μέχρι το 2019 και έτσι λοιπόν παρακολουθήσαμε και τον κασιλάκι και την Όλγα στα πάνω και στα κάτω Βρείτε μου αντίπαλο! βρείτε μου αντίπαλο και πάμε Παιδιά αρκετά έπεσαν οι μάσκες, δεν πάμε σε εκλογέ, πάμε μπροστά Αν θες εκλογέ σε 10 μέρες αντιλαμβάνεσαι τι έχεις πει ε κάντες μόνος σου να δούμε τι θα πάρεις δηλαδή εντάξει Στέφανε στην ομιλία σου, στην αναρκτήρια ομιλία σου, είπες βρείτε μου αντίπαλο και πάμε εάν το ανακαλέσεις σταματάμε εδώ αγάπητε Στέφανε εγώ Σήκωσα το γάντι που πέταξες Εσύ το πέταξες Εάν την αποσύρεις Δεν έχω κανένα λόγο να επιμείνω για εκλογές Δηλαδή η Βασίλη έβαλε Έθεση υποψηφιότητα επειδή είπε ο Στέφανος φέρτη μου έναν αντίπαλο Αν δεν είχε πει ο Στέφανος φέρτη μου έναν αντίπαλο Δεν θα είχε Βάλει υποψηφιότητα. Αυτό ήταν το διακύβευμα. Επειδή ζήτησε ο άλλο κάποιον για να αναμετρηθούν μέσα σε πέντε μήνε, δεύτερη φορά, αποφασίστηκε από του κύκλου που αποφασίστηκε δεν ξέρω ποιου και με την συμμετοχή του πρώην Προέδρου, του κεφαλαίου, του ιστορικού ηγέτη, όπω το λένε τη Αριστερά, αποφασίστηκε να πάει ο Βασίλη για ποιο λόγο. Επειδή είπε ο άλλο, Ελάτε. Και κάποια στιγμή που είπε άλλο, Ψιλοϊπέ δεν χρειάζεται ή ότι το σώμα δεν θα ψήφιζε το να γίνουν εκλογέ. Απεσήρθη η Γεροβασίλη. Αυτό ήταν το διακύβευμα προσωπικό εντελώ, εγώ ή εσύ, σε Ένα κόμμα αριστερά, όπω λέγεται, με αξίε που έχει υπηρετήσει τον τόπο, που έρχεται από το ΕΑΜ, όπω λέγαν οι σύνεδροι που μίλησαν εκεί, σε αυτού θα σταθούμε. Γιατί δεν είναι μόνο η ηγεσία, που λίγο πολύ την ξέρουμε. Βουλευτέ, στελέχοι, του έχουμε απολαύσει πάρα πολλέ φορέ, όταν ήταν κυβέρνηση, αλλά και μετά που ήταν αντιπολίτευση και του απολαμβάνουμε στα παράθυρα συνεχώ. Το θέμα είναι ο κόσμο από κάτω. Αν νομίζουμε ότι έτσι να προχωρήσουμε είναι λάθος. Όποιος δηλαδή δεν αρέσει τα στελέχη μας θα πρέπει να στρεφόμαστε συνεχώς σε σοκοματικές διαδικασίες και νέες εκλογές. Μας περιμένουν τα γιαούρτια και οι ντομάτες απέξω. <Το> μας περιμένουν τα γιαούρτια και οι ντομάτες απέξω. Σιγά μη χαραμίσουμε γιαούρτια και ντομάτες Εδώ ο σύνεδρος εκφράζει την αγωνία του προς το Προεδρείο και προς όλο το σώμα Ότι αναμένονται γιαούρτια και ντομάτες Δεν ήρθαν τελικά κάπως εκεί τα μπαλαμούτεψαν τα πράγματα Και βγαίνει και η άλλη σύνεδρος Βλέπω τους συντρόφου που έχουν καρέκλες Και θέλαμε να του βγάλουμε και Δημάρχου Να πάνε στον Παπαδάκι και να κατηγορούν τον Πρόεδρό μα. Τι είναι ο πρόεδρο μας, η Αλήκη Βουγιουκλάκη? Μια χώρα και έναν καιρό τσα τσα Φύγει γιάντα στο χωρό. Είναι ντροπή Με κοβάκια και φορό Κι απ' την πολύ χαρά Ακόμουσε την ουρά Δεν έχουμε πρόεδρο Τι γίνεται δις ξαφνικά Ο κύριο Τσίπρας μας τιμήθηκε Κι όταν φουν τόσο χορό τσα τσα τσα τσα Και είναι πιο ζωηρό Πού ήτανε τόσο καιρό Ένας γάτος πονηρός Τη ζήγωσα ακόμα Και είπε πονηρά Τον, βου, τον υποστήριξα, τον αγαπάω και όταν έχασε, γέμισα έρπη από στενοχώρια. Νιάου, νιάου, βρεγατούλα, με τη ροζμιτούλα, μου μικρή. Τσα, τσα, τσα. Τον αγαπάω και όταν έχασε, γέμισα έρπη από στενοχώρια. Τσα, σε Νιάου, σ' έχουν εμείς τάξη, είναι από μετάξει, ήμουν Στα ξαφνικά, ο κύριος Τσίπρας μας θυμήθηκε. Τσα, τσα, τσα. Λιτινά, δεν ζανά. Τέτοιο μπουρδέλο και περόνι, που μπορώ, που είδε... Κόμμα μπουρδέλο Είναι ντροπή Είναι ντροπή αφού υπάρχει Εδώ λοιπόν μάθαμε ότι ο Έρπης θερίζει του Σιριζαίους Θυμόμαστε όλοι τον ιστορικό και μοναδικό Έρπη που είχε βγάλει ο Αλέξης Και που τελικά έφερε το μνημόνιο, γι' αυτό τον έβγαλε, λέει, επειδή ήταν 17 ώρε μέσα, είχε αγχωθεί πάρα πολύ και η μόνη, του, η μόνη επίπτωση πάνω του ήταν αυτή. Σε εμά το τρίτο μνημόνιο είχε και άλλε επιπτώσει, όχι μόνο έρπη. Εδώ ακούσαμε τη συντρόφισσα συναγωνίστρια από το συνέδριο να λέει ότι έβγαλε και αυτή η έρπη όταν έχασε τι εκλογέ ο Αλέξη Τσίπρα. Δεν το έβλεπε πριν, κάνα 2-3 χρόνια όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ότι θα τις έχανε τις τι έχανε τι εκλογέ. Τι περίμεναν θα κέρδιζαν. Δεν το καταλαβαίναν, δεν το πιάνε στην ατμόσφαιρα, δεν μιλούσαν με κόσμο. Εδώ η συντρόφησα αποκάλεσε μάλλον παρομοίαση, μάλλον ερω... έκανε ερώτηση δημόσια αν ο Πρόεδρος είναι οπότε αυτό μας ενέπνευσε και βάλαμε το νιάου, νιάου το οποίο θα το ακούσουμε και στην συνέχεια διότι έχουμε και άλλο συνέδρο ο οποίο θέτει θέματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σαν τα άλλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πει μία αλήθεια, αλλιώς δεν έχει νόημα ύπαρξης. Τα ιερατεία μας έχουν προδώσει χιλιάδες φορές και χρ Να μην ξεκινήσω από τη Βάρκησα, να μην ξεκινήσω από όσο στη δολοφονία του Βελοχιώτη, να μην πάω τώρα εδώ πέρα που ήμασταν εμεί στο Σύνταγμα και οι άλλοι τελικά πέραντι μαζί με τα ΜΑΤ, να μην πάω τώρα για το οκτάρο που βρήκε ότι έφτιαξε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να μην πάω και σε εμά, τα δικά μα ιερατεία που βγαίνουν στην τηλεόραση και δεν μπορούν να υπερασπίσουν το δικό μου το ευρώ που είναι ιερό, που θα κάνει χίλιε φορέ το γύρο εδώ πέρα μέσα, που θα παράγει πλούτο και τι είμαι εγώ και το παιδί μου, είμαι κόστο. Του λένε είστε κόστο. Αυτό δεν είναι κόστο. Δεν μπορούσε κάποιο να το πει. Δεν μπορούσε κάποιο να το πει στην τηλεόραση από το ιερατείο. Άμα κάποιο Δεν μπορεί να υπερασπίσει το ευρώ μα που είναι ιερό, είναι γελαζί στο παιδί μου. Δεν έχει θέση στο ΣΥΡΙΖΑ! Δεν έχει θέση στο ΣΥΡΙΖΑ! Κάνουμε κόμμα μελών, δίνουμε εξουσία στα μέλη. Και όχι μόνο εξουσία στα μέλη, δίνουμε εξουσία και στην τσέπη των μελών. Στο ευρώ μα! Δεν μπορεί να το υπερασπίσει, μην βγαίνει στην τηλεόραση. Δεν μπορεί το υπερασπίσει, μην βγαίνει στην τηλεόραση! <Τι> Κατερίνα Γιουλάκη. Ρετ, ρε, λοιπόν, αυτό ο σύντροφο εδώ έχει μια σύγχυση, φαίνεται από τα λόγια του, ίσω είναι από τη συγκίνηση τα λόγια του παπά, κανείς δεν ξέρει. Ε, όλα αυτά παθιάστηκε για το ευρώ. Είναι σε αριστερό κόμμα, να θυμίσουμε. Ε, και πιάστηκε, είπε και Βελουχιώτη κάποια στιγμή μέσα. Είπε και το Σύνταγμα, και μετά εκεί που ανέβασε στροφέ ήταν όταν έλεγε το ευρώ. Ότι δεν το υπερασπίζεται κάποιο το ευρώ όπω πρέπει. Δηλαδή, ο διοικητή τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ποιο είναι τώρα, δε, η, που την είχαμε στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, η Λαγκάρτ, θα πρέπει να του, του δώσει χαρητήρια. Ότι να, ένα πολίτη τη Ευρώπη πόσο παθιάζεται σε αριστερό κόμμα, σε συνέδριο μέσα, φορτώνει. τα ταχώνει του συντρόφους και δεν υπερασπίζονται στον Παπαδάκη, σωστά το όχι Παπαδάκη έλεγε η προηγούμενη, σωστά δεν έχει σημασία, σωστά το ευρώ, περνάμε σε άλλο σύντροφο. Ρωτάω θα βγάλουμε άλλο πρόεδρο και θα βγει καινούριο η καινούρια πρόεδρος και οι υπόλοιποι θα κάνουν το ίδιο τα ηλίκη για να του κόβουν τα ποδάρια, είναι κόμμα αυτό πείτε μου είναι κόμμα αυτό Τσίρκο είναι σίγουρα πάντως Απεδείχθη και νομίζω Το έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό ω τέτοιο, το αντιμετωπίζουμε Όχι μόνο εμείς, γενικά η ελληνική κοινωνία Έχει χάσει εκλογές Περίπου ένα χρόνο Όχι, από τον Ιού, Ιούνιο-Μάιο Δεν μπορεί να ορθοποδήσει Με τίποτα και πηγαίνει Συνεχώς προς τα κάτω Ενώ προσπαθεί να ε, Πάει προς τα πάνω Ότι κινήσεις κάνει Και ό,τι κινήσεις κάνουν τα στελέχη Κορυφαίο παράδειγμα αυτού που λέω εγώ τώρα εδώ είναι ο Αλέξης ο Τσίπρα, ο οποίο σε αυτόν τον κόσμο είχε μια εκτίμηση, είχε μια εκτιμήσεω, γιατί δεν μιλούσε, όχι για άλλο λόγο. Ήταν σε κάποια γραφεία, δεν εμφανιζόταν. Και με αυτό το συνέδριο, το πώ λειτουργήσε και με τι δύο, δύο ώρε πριν το συνέδριο, την επιστολή που έστειλε και ό,τι ακριβώ φάνηκε ότι στα παρασκήνια, κοινή νήματα και έτσι όπω το κάνει, με αυτού που το κάνει, με τον τρόπο τον ακροσυριζέκο που το κάνει. Ξέπεσε στα μάτια και συνέδρων Ακούσαμε την προηγούμενη κυρία που αυτή που έβγαλε Ερπη επειδή έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ ο ΣΥΡΙΖΑ της πως αντιμετωπίζει πια και πώς καταφέρονται κατά του Τσίπρα που μέχρι τώρα τον είχαν εικόνισμα και τον προσκυνούσαν ε, άλλος συνέδρος Κακά τα ψέματα Είμαστε με το ένα πόδι στον τάφο Ελόγινος, Είμαστε με το ένα πόδι στον τάφο, ο Θεό. Στον τόλο σου και κατά ταξόν αυτόν τον παραδείσου. Σύντροφοι, μετά το στραπάτσο του καλοκαιριού, πέσαμε στη χαράδρα. Yeah. Τραυματισμένοι, ματωμένοι, yeah. πονεμένοι. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Είμαστε κυριολεκτικά περικυκλωμένοι Ο το μέτωπο. Μας μισούν. Σε μισώ. Σε μισώ. Σε μισώ. Να λοιπόν. Ναι. Ω! Κι άλλο. Κι άλλο. Μας μισούν σύντροφοι γιατί δεν μπορούν να χωνέψουν, Δεν μπορούν να δεχτούν ότι εμείς τα παιδιά και τα γκόνια του ΕΑΜ τα παιδιά και τα γκόνια των ητιμένων του Εφηλίου Τα έφερε έτσι κατάρα η δικιά τους και κυβερνήσαμε τη χώρα. Κυβερνήσαμε τη χώρα και γίναμε λατζέριδε! is the English word we said. Για να βγάλουμε από τη χρεοκοπία την πατρίδα. Λαντζέρις που έλεγε και ο άλλος. Ο συγκεκριμένος σύντροφος είχε πάθος, μίλησε για χαρακόμματα, για χαντάκια, για το στραπάτσο των εκλογών. Για το τι πρέπει να συμβεί Σε αυτό να σταθούμε λίγο γιατί συνέχισε Τον έχουμε σε δύο μέρη αυτόν τον σύντροφο Γιατί δίνει και την προοπτική Σύντροφοι και συντρόφισες Το παιχνίδι κρίνεται μια για πάντα Στο ΣΥΡΙΖΑ Στις Ευρωεκλογές Ωραία Και πρέπει να βγούμε από το κλειό και να κάνουμε Μεγάλη προσπάθεια να ανεβγούμε στο ύψωμα κακάν, τρακών, κακάν, τρακών. Και να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να ανεβούμε στο ύψωμα το πρώτο που λέγεται 18%. Αυτό είναι το ύψωμα που θα το ανέβουνε σύμφωνα με τον σύντροφος της ευρωεκλογές. Κακός τελείωσε χτες το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ή, ωραία τελείωσε ένα τρίμερο. θα πρέπει κάθε μήνα να γίνεται συνέδριο Στο ΣΥΡΤΖΑ, στα μέλη, δεν λέει ο Κασελάκη ότι θέλει να απευθυνθεί. Δεν είναι κόμμα των μελών. Ε, αυτοί πρέπει να μιλάνε. Μιλάνε όλα τα στελέχη στα κανάλια, είναι τα ίδια και τα ίδια. Έχουν και οι δημόσιε σχέσει με του δημοσιογράφου. Τα μέλη. Α μείνει στο ΤΑΕΚ ΒΟΝΤΟΑΣ, είναι οπουδήποτε αλλού. Μια κάμερα, ένα βάθρο, ένα φόντο κόκκινο από πίσω και ένα προεδρείο πάντα. Και να μιλάνε τα μέλη, γιατί έχουν να πούνε πάρα πολλά και πολύ σημαντικά και με πολύ ωραίο τρόπο, φρέσκο τρόπο. Εδώ βλέπουμε τον πολιτικό. Τον τρόπο πολιτικής σκέψης, τον πολιτικό τρόπο πολιτικής σκέψης, πώς ξεδιπλώνεται από τα μέλη από κάτω, όχι από τα στελέχη, δεν έχουμε μείνει στα στελέχη. Εμείς πήγαμε στον απλό λαό, στη βάση, επειδή έγινε πολύ κουβέντα για αυτή την περίφημη βάση, ένας τελευταίο από τα μέλη. Μόλις πάει να δεις, ο κοιτάνε το σκιάτος και λένε, είμαι γίγαντα. Αυτοί οι γίγαντες... Γίγαντες, τηγανητή με κουρκούτι και σάλτσα μπάρμπαικου σπιτική. Είναι νηστήσιμη συνταγή, πεντανόστιμη συνταγή. Όποιος δεν έχει φάει τη ζωή του φασόγια, σήμερα θα φάει. Αυτοί οι γίγαντες προσπαθούν να τα τεινάξουν όλα στον αέρα. Και θα το καταφέρουν. Είναι αυτοί που μας βάλανε να εμβολιαστούμε υποχρεωτικά όπως ο Μητσοτάκη και τον στηρίξανε. Με κάνανε πειραματόζω, ε Γιατί ένα λεπτό, ό, σύντροφε. Θα τελειώσω. Γιατί ενώ μου βγάζανε το Johnson Johnson, ένα μήνα μετά είπαν ότι δεν ήταν σωστό. Γιατί δεν ήταν εμβολιασμό, ήταν πείραμα για νέα φάρμακα. Και για να κλείσω, αφού δεν έχω χρόνο, Στέφανε, έχει μια δυναμία. Αγαπά την Ελλάδα, παιδί. Είσαι από του ανθρώπου που πήγαν στο εξωτερικό και για κάποιο περίεργο λόγο, με όσου έχουν πάει στο εξωτερικό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αγαπάνε τη χώρα του. Εμεί δεν την αγαπάμε εδώ. Και ένα δεύτερο πράγμα τη βλέπουν στα σωστά της μέτρα. Δεν είναι αυτό το μικρό μέγαλο που έχουμε εμείς εδώ μέσα. Και να πω και κάτι άλλο ακόμα, Στέφανε. έχει τύχει ένας πολύ μεγάλος ρόλος. Σκύλες της Λύσσας, φύγετε γρήγορα στο γουνό μου, Πέρα από τα τέτοια θα το ακούσεις μετά από 30 χρόνια. Είσαι η τελευταία ελπίδα. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ, όχι τη αριστεράς της Ελλάδας. Και να μείνουμε σε αυτό. Να κρατήσουμε αυτό ότι ο Στέφανο είναι η τελευταία ελπίδα τη Ελλάδα. Αν είναι η τελευταία ελπίδα τη Ελλάδα, α κλείσει τώρα. Δεν χρειάζεται να δοκιμάσουμε για την τελευταία ελπίδα. Αν δηλαδή ο Κασελάκι είναι η τελευταία ελπίδα τη Ελλάδα, δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει Ελλάδα. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Δεν χρειάζεται να το ζήσουμε το τέλο. Γιατί θα έρθει ένα τέλο, θα έρθει σίγουρα. Αυτά τα ωραία από το συνέδριο του ΣΥΡΖΑ, νομίζω ήταν κοινή, πέρα από τι γραφικότητε και των στελεχών και των μελών. Είναι κοινή εκτίμηση, το ξέρουν όλοι ότι ε, έρχεται η ήττα στι ευρωεκλογέ. Δεν μιλάει κανεί για τη δεύτερη θέση, παρά μόνο σύντροφο που λέει το χαράκομα να μπει το, το όριο στο 18%. Γι' αυτό γίνονται όλα. Ότι είναι υπό επιτροπή για άλλη μια φορά ο Στέφανο Κασελάκη, ότι τίποτα δεν Θα πυροβολούν απέναντι κάθε μέρα από τα κανάλια τον Στέφανο Κασελάκη. Αυτό θα κάνει την προσωπική του και μόνο αυτοκρατορική πολιτική. Και έχει βγει από τι κυβερνητικέ επιλογέ ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι τα πιο πολιτικά συμπεράσματα, αλλά εμεί μένουμε στα άλλα γιατί τα άλλα μας αρέσουν. Θα ακούσουμε και ένα υψηλό βαθμό στέλεχο. Όθονη Ιλιόπουλος μας ήρθε από το Χάρβαρτ και είναι βουλευτής. Αλλά στη δική μας περίπτωση από το καλοκαίρι πιέπειτα, το παράδοξο και φεδρό το οποίο συμβαίνει, είναι ότι δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να, να ανακαλύψουμε πολιτικές διαφωνίες. Δεν έχουμε πολιτικές διαφωνίες με τους παλιούς συντρόφους. Δεν έχουμε πολιτικές διαφωνίες μεταξύ μας. Τότε τι στο διάλο έχουμε. Τότε τι στο διάλο έχουμε. Έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος δεν προέρχεται από τις παραδοσιακές τάξεις τις ιστορική αριστεράς. Δεν έχει άσπρα μαλλιά. Δεν έχει μουσί. Είναι γυμνασμένος. Είναι ορμητικός. Δεν ξέρουμε τι να τον κάνουμε. Σε λίγο... Το πρόβλημα Ισραήλ-Παλαιστίνης θα φαίνεται απλό μπροστά στο πρόβλημα που έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το Χάρβαρτ. Μας είχε έρθει ο κύριος Ιλιόπουλος και εδώ ακούσαμε τις τοποθετήσεις του, πολύ ψαγμένες, πολύ μετρημένες. Έκανε και τη σύγκριση με το πρόβλημα, πρόβλημα. Παλαιστίνης-Ισραήλ, την πληγή του, του πλανήτη, το εντελώ άλλη το θέμα, Και έτσι όπως προσπαθεί να το λύσει το Ισραήλ με αυτόν τον τρόπο και τα συγκρίνουν αυτά με το ΣΥΡΙΖΑ. Το αίμα που χύνεται κάτω, την Παλαιστίνη, τους Παλαιστίνιους που βομβαρδίζονται, διώχνονται, τη γενοκτονία τη συγκρίνει με τα όσα γίνονται Στον ΣΥΡΙΖΑ σαν όσα γίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν μέγεθο γενοκτονία, οπότε εκεί αλλάζει. Το άλλο που είπε ότι ήταν πολύ ωραίο είναι η περιγραφή του, του, του τωρινού προέδρου. Είπε ότι δεν έχει μούσει απρομούσει, ότι είναι αναφορά στον Αλαβάνο ήταν αυτή, ότι είναι σοβαρό, είναι νέο, είναι γυμνασμένο, και ο τσίπρα δεν είχε απρωμούσει, δεν ήταν γυμνασμένο ο Τσίπρας δεν ήταν επικοινωνιακό, δεν ήταν ζωτικό και δυναμικό, γιατί κάπω έτσι παρουσιάζει οθόνη όπου. Τον Κασελάκη. Και ο προηγούμενο πρόεδρο είχε τα ίδια ακριβώ χαρακτηριστικά. Να έρθουμε στον τωρινό πρόεδρο. Μια στιγμή που παίζει και έχει γίνει viral, είναι εκεί που είναι ο Κασελάκης πάνω και δείχνει τις χειροκροτάει όλο το συνέδριο για κάτι που έχει πει, ή πολλοί από το συνέδριο, μάλλον η πλειοψηφία, και οι μπροστινέ σειρέ που κάθονται τα στελέχη τη Κεντρική Επιτροπή και αυτοί που τον πριονίζουν καθημερινά, αλλά και άλλοι δεν χειροκροτούν. Το πιάνει αυτό ο Κασελάκη και με Ντούτσε Μουσολίνη λέει. Προφανώς κάποιοι έχουν σχέδια να πάμε στι ευρωεκλογέ με εμένα να λιώνω τα παπούσια μου ανά τη χώρα, ανά την Ελλάδα και εκείνους να βγαίνουν καθημερινά στα κανάλια να κοντένουν τον ΣΥΡΙΖΑ. <συρίζα> Δείτε ποιοι χειροκροτάνε. Δείτε. <συρίζα> Δείτε και σηκωθείτε. Σηκωθείτε όρθιοι. <συρίζα> Πάρτε το κόμμα στα χέρια σας. Δικό σας είναι. Σηκωθείτε όρθιοι. <συρίζα> Δείτε. Όταν λέει πάρτε το κόμμα στα χέρια σα εννοεί ενώ εγώ θα είμαι πρόεδρο και θα αποφασίζω εγώ και εσείς ως κομπάρση θα έρχεστε να βάζετε ένα τικ σε ένα κουτάκι ερωτήσεων. Αυτό εννοεί, δεν θέλει κανένα λαό, δεν θέλει κανένα όργανο στα πόδια του, δεν τα χωνεύει όλα αυτά, βασιλιάς αυτοκράτορας, μουσολίνη, ε, ως τέτοιο συμπεριφέρθηκε και έδειχνε, έκανε αυτή την κολοπεδαρίστική συμπεριφορά που δείχνει, τονίζει. Την συμπεριφορά κάποιων απέναντι σε όλου και μέσα σε ένα συνέδριο, σε μια τεράστια αίθουσα, έδειχνε με το χέρι του, αν δεν το έχετε δει δηλαδή, αυτού του μπροστινού που δεν χειροκροτούν, λες και είναι υποχρεωμένοι όλοι να χειροκροτήσουν ό,τι βλακεί πει αυτό που είναι πάνω εκείνη τη στιγμή. Άλλωστε, υπάρχουν και έντονε διαφωνίε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή υπήρχε και υποψηφιότητα τη απέναντι πλευρά. Γιατί να χειροκροτεί όταν του βρίζει κιόλα. Παρ' αυτά, χωρί κανέναν ηθικό ενδιασμό. και έξω από κάθε όριο πολιτικής γιατί όλα αυτά είναι σε ένα κόμμα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι κανόνες και κουβέντα να γίνεται για πολιτικά θέματα και με πολιτικούς όρους Αλλιώ είναι κομμωτήριο και συγγνώμη από τα κομματήρια. μέσα σε αυτό λοιπόν το κλίμα σήκωνε το χέρι πολύ άνετα, χωρίς κουκούλα και έδειχνε έχουν σταυρώσει τα χέρια τι κάνουμε τι κάνουμε απέναντι σε αυτούς τους λίγου που θεωρούν τους σε αυτούς τους τους σταγούς και τους κα Και εξεγείρονται όταν ο πρόεδρος ζητάει να ακούσει εσάς που κάθεστε πίσω και πάνω στη γαλαρία, πάνω στις κεργίδες. Εσάς που έχετε ματώσει, πονέσει, πληγωθεί για αυτό το κόμμα. Όμως ποτέ δεν σας ρώτησαν για τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Να ερωτάτε η βάση. Έχει ερωτηθεί η βάση στο συγκεκριμένο κόμμα, όπω και σε πάρα πολλά κόμματα. Ε, ερωτάτε κατά καιρού. συνέχεια, για διάφορα θέματα, με τις διαδικασίες που υπάρχουν βεβα Κόμματα. Ο Κασελάκης δεν του φτάνουν όλα αυτά. Θέλει ερωτηματολόγιο για να μπαίνει ένα, ένα κουτάκι να, να συμπληρώνεται από τον ερωτώμενο. Ποιο άνεμο σε φέρνει κατά δω. Τη αλλαγή. Τη κεντροαριστερά. Πάλι. Ποιο παρέχει, Πάλι. ναι, Πάλι. Θα θα ναι προφανώ. Όλο του Σουκού κεντροαριστερά είχαμε, σωστό. Δεν ήταν κεντροαριστερά. Α, ήταν και αυτό. Αυτό ήταν το. τσίρκο. Α, ναι. όπω αλλά αυτό ήταν ε, τα ζωγκλερικά μόνο. Ευτυχώ έχουν απαγορεύσει τα ζώα. Και είχε μόνο κλόμ που κάνανε κολοτούμπε. Σε σίγουρο. Για τα ζώα. Ν, ν, όχι. Ναι, όχι. Ποιο άνεμο λοιπόν σε έφερε. Ο άνεμο τη αλλαγή λοιπόν, όντω. Για να ενημερώσουμε το κοινό. Τη ενημέρωση λοιπόν. Όχι, όχι, η ανάγκη. Το σωστό για είναι ο άνεμο τη αλλαγή. Γιατί έχουμε μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Γιατί έχουμε μια αλλαγή στο πρόγραμμα, βέβαια. <laughs> ε, η παράσταση λοιπόν και η πρεμιέρα που είχαμε προαναγγείλει προχθέ για την ερχόμενη Τετάρτη 28 του μήνα μεταφέρεται για την Τετάρτη. 6 του Μαρτίου, την άλλη Τετάρτη, την άλλη τετάρτη δηλαδή, ε, λόγω της ε, απεργίας ε, έτσι κι αλλιώς, πράγμα που σημαίνει ότι οι νικητές που δώσαν προχθές mm. μεταφέρονται για 6 Τρίτου, αυτομάτως θα τους ειδοποιήσουμε κιόλας και οι υπόλοιποι βέβαια όσοι ετοιμαζόσταν και τα έχετε κάνει τις κατήσεις σα. αφενός θα ειδοποιηθείτε από ticketservice.gr ότι μεταφέρονται και Αν δεν θέλει κάποιο, ακυρώνεται κτλ. Οπότε την άλλη Τετάρτη 6 του μήνα στο Σταυρό του Νότου. Στο Σταυρό του Νότου και μετά συνεχίζουν κανονικά οι Τετάρτε όπω τα είχαμε κανονίσει. Θα δώσουμε προσκλήσει την Πέμπτη για την Τετάρτη. Για την άλλη Τετάρτη. Εδώσαμε. Για αυτή που μεταφέρονται <laughs> κτλ. Άρα δεν θα ξαναδώσουμε. Θα δούμε. Μπορεί. Okay, αν έχουμε την επικαιρότητα. Okay, λοιπόν. Λοιπόν. Οπότε αλλαγή προγράμματο, όσοι ήσασταν έτοιμοι για αυτήν την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη να την αποστόλυτε τον Τζολιά Στην και παράσταση τη και τα Τσολιαμπάν στην παράσταση επιτελικός πάτος στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Θα Νότου. Θα έχει η εκεί? Πού? ΣΥΡΙΖΑ, στην παράσταση, θα έχει. Δεν να κουβαλά πάνω μου. Μικρομοσότητε, ίσως δεν ξέρω. Λίγο. Θα έχει, θα έχει. Εγώ θέλω λίγο. ΣΥΡΙΖΑ. Για σένα θα έχει, θα έχει παραπάνω. Δεν μετά από αυτά. Σου παίρνουν τη δουλειά. γίνεται. Ε, καλά, ναι. Κάπου να ξεκουραστούμε και λίγο όμω. Αυτό το τι έχει ακούσει. Αυτό το από όταν Πραγματικά. Ναι, μόνο δεν Δεν ότι σε να το συνέδριο. Ναι, Ναι. Θα μπορούσα να πηγαίνω και στο κρίκετ. Δεν έχουμε. Στο στύπλ. <laughs> Τι είναι αυτό, Α, Το στύπλ. Έλεο. Τζίζε, δεν ξέρετε από στύβο. <laughs> άρα σε στάδιο ε, ναι, στίβου. ανοιχτό. Ναι, ναι, ναι. Στίβου, ναι. Ναι. Πέφτουν οι στέγες εκεί, άστο. Λοιπόν, ευχαριστούμε αποστολή <laughs> για <και> την ενημέρωση <laughs> και για την αλλαγή. Θα το έχουμε στο νου μας. Το σημειώνουμε στο καρνέ μα για την άλλη Τετάρτη. Εμεί εδώ θα συνεχίσουμε. Θα κλείσουμε το θέμα έτσι ακριβώ όπω το αρχίσαμε. Και τι κάνουμε σύντροφοι και συντρόφισσες, τι κάνουμε, σας ρωτώ, τι κάνουμε, τι κάνουμε, κόμμα Μπουρδέλο. Τα Θα είμαστε βεβαίως, θα είμαστε ενωμένοι την προβολή. <Suss> <Suss> <Suss> θα είμαστε ενωμένοι για την προβουλή. <Suss> <Suss> Niau, niau, niau, niau. Niau, niau, niau. Got to learn to migrate. Cha, cha, cha, cha, cha. Niau, niau. I'm going in my taxi, and I'm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 Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ, γαβ Γαβ, γαβ και νιάου μαζί Από τον Αλέξη και την Αλίκη Βουβιουκλάκη Εδώ είναι η ελληνοφρένεια 2110-1880 Το τηλέφωνο επικοινωνίας Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού Κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις Αποστολή; Αποστόλη, Έλα. είπε ο άλλος στην εξαιρετική των τεμπών ότι ακόμα και το πιο καλό σύστημα λέει να είχαμε... δεν θα μπορούσε να προλάβει το τύχημα. από το είπε κάπως έτσι? Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτά τα συστήματα, σαφώς και θα συνέβαλαν στην αύξηση Της ασφάλειας. Αλλά δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα απέτρεπα το δυστύχημα. Γιατί και τα συστήματα αυτά, ανθρώπου χρειάζονται για να τα χειρίζονται. Ε, ωραία. Εμεί ούτε γιατί δεν χωράζουμε μπελαράκι, F-35 και Viper. Α μένουμε με τα παλιά, ρε παιδί μου. Αφού και το πιο καλό σύστημα να έχουμε δεν πρόκειται να μα κερδίσει κάτι. Εντάξει, θα υπάρχουν Ελλάδε, θα υπάρχουν απόλυε. Εκεί πέρα στην εθνική ασφάλεια και η εθνική άμυνα, γιατί τι δίνουμε τρισεκατομμύρια. Για την εθνική ε, ασφάλεια και να νιώθουμε εθνικά ασφαλεί, Γιατί μα θα πρίζανε όταν έγινε το ατύχημα ότι υπάρχει. σύστημα τοπικής τηλεδικήσεως. Αυτό που είπαμε και που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση είναι ότι στο σταθμαρχείο της λάρισας. υπάρχει τοπικό σύστημα τηλεδικήσεως. Υπήρχε η τοπική τηλεδιοίκηση. Yeah. Ο σταθμάρχης έβλεπε ότι το τρένο ήταν στη λάθος. αν δεν το ίδια κινητήρα. Φαινόταν στο πίνακα. Φαινόταν στον πίνακα, αυτό δεν αμφισβητείται. Τοπική τη υπάρχει, α λέγανε την αρχή ότι δεν υπάρχει. Το και ο ο εδώ. Ε, ελάτε, χαμένα τα τώρα, άντε, ξαναπάρε. Δεν θα σε πετύχω, μαλάκα Ναι, αλλά τι να σε ο από τα ότι δεν υπάρχει Πέντε το Η τηλεόραση παίζει το ιστορί για την εγγόνα. Εγώ και εσύ μαζί Εγώ και εσύ μαζί Το ραδιοφωνάκι ακούει κάτι κουνούμαλου. Και εγώ περιμένω στο τηλέφωνο να μου το σηκώσει. Και τελικά, Ά, τελικά σου μου... σηκώθηκε. Τελικά μου το σήκωσε, ναι. Α. Και μου αρέσει αυτό. Να σου πω, Μπορεί Στα που ζού και να κλείσω ρε μαλάκα τραπέζι. Βάζω το γέμο να μου κλείσει εισιτήρια. Ναι. Γιατί παίρνω την κοπελίτσα και μου λέει: Έχετε πάρει εισιτήρια. Τι Όχι, να κλείσω εισιτήρια θέλω. Όχι, μου λέει: Πρέπει να πάρετε εισιτήρια και μετά. Τέλο πάντων κάνω τη διαδικασία. το τηλέφωνο. Μου λέει είναι για Όρθιου. Αγαπη μου τη λέω η μα μέρα. Τέλο πάντων τραπ Βρήκε στην άκρη, δεν κατάλαβα γιατί σου πέτσε, είναι. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, τον το, το θα πάω. Να καλιά, το πιάσω και το κολλά. Να σου πω λίγο. Έλα, καλιά Έχει σκαλιά, ε αυτό. μου, έβαλα βιονικό σούπα, Μου το πω, πω, πες, αλλά το τα σκαλιά τα θα... ανεβαίνει εύκολα. Δεν ξέρω. Και κάτι ωραίο μπροστά, ανεβαίνει... Ήδες, το μόνο πώ να κάνει αυτό. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, ρε άδερφουλη. Αυτοί εκεί οι αριστεροί, να βούμε του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που με βάλανε δημοκρατικά να ελέγξω τον πρόεδρο του κόμματο, που μετά με αποκαλέσανε ψηφοφόρο του ΔΥΦΡΑΓΚΟ, ξέρω την επιλογή μου. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι αν δηλαδή, δεν έβγαινε ο Κασενάκη και έβγαινε κάποιο άλλο, το κόμμα θα είχε διαφορετική, α πολιτική γραμμή. Αποφάσισε βγαίνον από και... Τι διάλογο συμβαίνει εκεί πέρα, να πούμε. Πήγανα έτσι κατευθεία να το διαλύσουνε. Για πε μου, ρε πάλισο, βέβαια, πώ το λυπούμε. Πες μου γιατί θα σκάσω, δεν μπορώ. Κοίταξε να δεις, το καραπούτσα είναι μια έννοια που ναι. δεν φτιάχτηκε τυχαία και μάλλον έχει και φωτογραφία πλέον δίπλα στο λεξικό. Βρείτε μου αντίπαλο, βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Ναι ρε φίλε γιατί βοηθάνε αφανά ναι, σου δίνει ένα παράδειγμα, μια εικόνα, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. U.K. U.F.O. Relieved NASA U.F.O. Relieved U.K. Να... U.F.A.U.L. Το, το Ηνωμένο Βασίλειο να βάζουν όλοι Άσε το Ηνωμένο Βασίλειο στην ησυχία του τώρα που έχουνε νταλκάδες Να βάζουνε όλοι όταν Τώρα είμαστε ταραγμένοι όταν... Είμαστε ταραγμένοι για UFO... την τα αρρώσια του Καρόλου U.F.O. Relieved έπισε... Ξέρεις δεν έχει καρκίνο ο βασιλιάς όλοι... Συλλωνίζεται όλοι... ο Έλληνας Δεν είναι έτσι δε κλασί... Σαν τους καρκινοπαθείς στον Ά Αυτό δεν μας νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, λοιπόν, όχι, ο Κάρολος μας συγκινεί. Σε παρακαλώ τώρα, έλα. Όλα Ξέρω ότι γι' αυτό διά, με πήρες και, και γι' τα λέω. Και εμείς τι κάνουμε σύντροφοι και συντρόφισες. Τι κάνουμε. Σας ρωτώ. Τι κάνουμε. Κόμμα Μπουρδέλο. Πολύ σωστά λέτε εδώ μερικοί ότι είναι εμείς θέμε εδώ ως εκπομπή. Ως καθρέφτης δηλαδή, γιατί τι είναι μια εκπομπή, ενος καθρέφτης, ε, εμείς φταίμε που είναι τσίρκο το κόμμα, ε, εμείς φταίμε που το λέμε τσίρκο, ε, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, τρεις μέρες τώρα αυτό που είδατε ήταν σοβαρότητα, αξιοπρέπεια, συντροφικότητα, διαπάλλη ιδεολογική, δεν ήταν η φεδρότητα στα πρόσωπα εκατοντάδων ανθρώπων. Δεν είδατε τίποτα από όλα αυτά, εμείς μόνο εδώ τα βλέπουμε, οπότε πείτε ό,τι θέλετε πραγματικά για μας, γιατί εμείς θέλαμε που κάνουμε την αναπαραγωγή, 2, 11, 10, 80, 8, 80, περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Ρωτάει μια κροάτρια, αν θα έχουμε εκπομπεί την Τετάρτη, ε, εμείς απεργούμε όταν το δικό μας σωματείο προκηρύξει απεργία ή στάση εργασία. Μέχρι στιγμής δεν έχει βγει καμία ανακοίνωση, δεν ξέρω αν έχουν συνεδριάσει, οπότε αν δεν έχουμε η στάση εργασίας γιατί συνήθως γίνεται πάνω στην ώρα μας η στάση η απεργία, εμεί θα είμαστε εδώ όλη η εκπομπή τη Τετάρτης, όλοι θα είναι για τα τέμπη για το έγκλημα, τη δολοφονία των τεμπών όσα ακούσαμε πέρυσι όσα έχουμε ακούσει όλη αυτή τη χρονιά θα είναι μόνο θεματική αν δεν γίνει αυτό την Τετάρτη και έχουμε απεργία η στάση όλη αυτή η εκπομπή μεταφέρεται την Πέμπτη την επόμενη Μέρα, επειδή βλέπω ότι ρώτησε μια ακροάτρια. Να μείνουμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Φεδρότητα και στο Τσίρκο. Πολύ κομψέ οι λέξει γιατί όλα αυτά που γίνανε εκεί. Τα λέει καλύτερα ο Τσίπρα που τον έχουμε δώσει χητικό και περιγράφει τι ακριβώ θα κάνουν και τι κάνανε. Ε, προ, την πρώτη μέρα του συνεδρίου, στην ε, πρωτομιλία του Προέδρου, του Στέφανου Κασελάκη, θα ακούσουμε μια στιγμή πολύ σοβαρή. Θέλω να σου πω κάτι. Ω πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώ. Τώρα την κατάβαυση του πυρός στη Γάζα Όχι εξαιρέσεις Τώρα Μετά από αυτό Το ακούνε Τανιάχου Και σταματήσαν όλα όπως έχετε ακούσει Η Ειρηνευτική διαδικασία Ζήτησαν και συγνώμη Προφανώς θα πρέπει να αναφερθεί ο πρόεδρος Κάθε κόμμα σε κάθε συνέδριο Για το, τη γενοκτονία που γίνεται με Μερικές εκατοντάδε χιλιόμετρα Στα νότια σύνορα Αλλά δεν το κάνεις με αυτόν τον τρόπο Αλλά είναι τέτοιο ο αρκησισμός και η εγωπάθεια. Που όλα περνάνε ακόμη και αυτό ότι ο ίδιος ζήτησε, όχι η θέση του κόμματος είναι ότι εμείς θα θέλαμε, όλα αυτά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα στις κομματικές διαλέκτους και θα πει κάποιος είναι αντισυμβατικό γι' αυτό τα λεφτά αυτά, δεν είναι αντισυμβατικό. πιο συμβατικός δεν υπάρχει. Πιο συστημικό δεν υπάρχει από τον Κασελάκη. Είναι ό,τι πιο παλιό έχει περάσει από την Ελλάδα και το λανσάρι επειδή είναι γυμνασμένο με τα κοστούμια και τι άλλε βιτρινιάρικες εκφράσει, το λανσάρι ω πρωτοποριακό. Τίποτα από όλα αυτά, όπω συμπεριφέρθηκε στη διάρκεια του τριημέρου, απέδειξε αυτό ακριβώ ότι είναι το πιο παροχημένο που έχει έρθει ποτέ στην, στον τόπο αυτό, Αλλά βέβαια υπάρχουν πολλοί που θέλουν να καταναλώσουν κάτι φρέσκο και το βρίσκουν αυτό το φρέσκο. Στο πρόσωπο του Κασελάκη. Ένα άλλο ωραίο στιγμιότυπο πέρασε στα παρατήρητα ήταν όταν μιλάει ο παπά, όχι ο Νίκο Παπά, ο Πέτρο ο Παπά, βουλευτή και αυτό, από του βασικού και πρώτου υποστηρικτέ του Κασελάκη. Τελειώνει την ομιλία του, μιλάει για την κέντρο αριστερά. Και καπάκι ανεβαίνει στο βήμα του συνεδρίου, ο Κώστας Αρβανίτη. Ελπίζω ότι μετά το συνέδριο και την εκλογή νέου πρόεδρου από τις αυτού του κόμματο. Αυτή τη παράταξη που μάτωσε για τη δημοκρατία, που μάτωσε για την κοινωνική ευημερία σε αυτόν τον τόπο, θα αναδυθεί ένα κόμμα νέο. Μια νέα παράταξη δημοκρατική, προοδευτική, αριστερή, κέντρο-αριστερή, κέντρο-αριστερή, που θα διεκδικήσει και θα πετύχει την διακυβέρνηση της χώρα το 2027. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, σύντροφε. ήσουνα συνεπέστατο. Ο σύντροφο Κώστας Αρβανίτη. Τι ωραία που είπε ο σύντροφο ο παπάς. Τι ωραία. Όμω. Να σου θυμίσω, σύντροφε, ότι η άποψη του κόμματο είναι όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οπότε, οι προσωπικές ατζέντες, τέλος. Ναι, αλλά, ναι, αλλά, ναι, σύντροφε, ναι, σύντροφε, μιλάς σε μένα τον απόλυτο κομματικό σύντροφη, που σύντροφη, δεν κόστα. έχω αποκλίνει ούτε δράμη. Εγώ όμως μιλάω για σένα. Εγώ μιλάω για σένα. Αλλάζει ατζέντα. Σύντροφοι. Αλλάζετε ατζέντα. Να μιλήσω. Έλα σύντροφοι τώρα στα κανάλια, στα κανάλια. Λοιπόν, σύντροφοι, ακούστε με. Όσο κάνουμε, χάνουμε χρόνο θα μιλήσουν λιγότεροι οι σύντροφοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σύντροφε Κώστα, συνέχισε. Σύντροφοι και συντρόφοι, σεις. ο πρόεδρος μίλησε για την αριστερά. Την ακούσατε την ομιλία του. Δεν μίλησε για την κέντρο αριστερά. Όσοι θέλουν να πάνε στην κέντρο αριστερά, να πάνε να συναντήσουν τον κύριο κύρι Και λέει εδώ τώρα ο Αρβανίτης, πέρα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τι προσωπικές στρατηγικές, ότι ο πρόεδρος, δηλαδή ο Κασελάκης, μίλησε για την αριστερά. Ποιος ο Κασελάκης μιλούσε για την αριστερά και όχι για την κεντροαριστερά που μίλησε ο Πέτρος ο Παπάς. Ωραίο είναι όλο αυτό. Ποιο έχει γράψει το κείμενο, ποιο έβαλε του ρόλου, ποιο έκανε το casting και είπε: Εσύ θα κάνει τον αριστερό, εσύ τον κεντροαριστερό και εσύ θα σου αρβάνει τη και θα ανέβει πάνω στο συνέδριο και θα πει: Ωραίο, πραγματικά εμπνευσμένο, κάποια θεϊκή δύναμη, κάποια ανώτερη, εν περιπτώσει, δύναμη. Δεν μπορεί να τα κάνει αυτά κανονικό άνθρωπο. Κάποιο τα σχεδιάζει από πάνω και μες στο τάικ Βοντό κάτι γίνεται και μας, είμαστε όλοι εμεί να παρακολουθούμε πολύ μεγάλη. Αγωνία και περισυλλογή είναι η αλήθεια. Σύντροφοι, λοιπόν, επειδή το έλεγε και η Προεδρεύουσα πριν, σύντροφοι και συντρόφοι σα, πάμε να ακούσουμε το σύντροφο λαό. Έλα, αποστολή. Για τον Άδων, ήθελα να πω αυτέ τι ηλικιότητε που μου λέει. Ποιε από όλε τώρα, μισό λεπτό είναι να συννοούμαστε. Ναι, ναι, ναι, για του μισθού των γιατρών. Αυτέ οι ηλικιότητε, okay. το έμφια. Λέει θα πουλούνται τριπλάσιο έμφια. Θέλουμε υψηλότερου μισθού στο ΕΣΥ, πόσο υψηλότερου, κύριε Πρόεδρε. Πλάσης. Θέλει λοιπόν ο κύριο Πρόεδρο αντί να πληρώνετε τον ένθια που πληρώνεται, να πληρώνετε τον τριπλάσιο. Όπω παλιά έλεγε, θέλετε λεωφορεία, θα σα κόψουμε τη σύνταξη. Και δεν τα κάνουμε μετά τα χίλια λεωφορεία, θα τα κάνουμε βόλτα στο σύνταγμα. Τι Όχι. θέλετε, θα κόψουμε την τάξη των ανθρώπων. Για πάμε λεωφορεία. Λοιπόν, αυτό το παλιγκάρι, μα σου πω, επειδή είχα συγγενικό πρόσωπο αυτέ τι μέρε, περίμενε 8 ώρε με πόνου για να μπει στο νοσοκομείο. Και χθε πάλι πήγαμε μια φίλη μου εδώ πέρα άλλε 10 ώρε. Όχι για να, μπει, για να την εξετάσουν. Και μου λε μετά να με του βάλουν σε σάκο, αποστολή. Σε σάκ από σκουπιδιό τους... για πένταμα είναι αυτό που συμβαίνει δηλαδή με αυτό τον εκβιαστή για να θέλετε αυτό θα, θα πληρώσετε ας πούμε έμφια ή θα κόσμουμε συντάξεις αυτός είναι εκβιασμός αυτό δεν είναι βία όμως είναι διαφορετικό ε, είναι... συγγνώμη είπε για σάκο όχι Μέσα Ναι, σάκο, σάκο σκουπιδιών αποστόλλει και πέταμα. Τελείωσε, δεν υπάρχει. Δηλαδή, έχουμε και του άλλου στο Λιάγκαρα να πούμε, που ασχολιόταν τότε με τα τέμπη και έλεγε ο μπλοκάκια και ο σουγλάκια για του δύο σταθμάρχε. Αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στο λόγο τη Καριστιανού. Δεν τη βλέπουμε την Καριστιανού αυτή τη στιγμή πουθενά. Αυτό που ήταν να ασχοληθεί ήταν να τα ρίξει και αυτό στου σταθμάρχε. Εντάξει, τώρα παίρνει και ένα συγκεκριμένο μισθό για συγκεκριμένο λόγο. Ακριβώ. Λοιπόν, και επειδή λένε ότι δεν τα παίρνουν οι δημοσιογράφοι και έχετε αποδείξει. Η απόδειξη είναι ότι η αμοιβή του έρχεται στο τέλο. Δεν τον αυτιά, δεν στου άλλου εκεί πέρα που έχουν γίνει βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η αμοιβή. Τα βλέπει, ψωφιά, τόσα χρόνια ε, το πάλευε. Να τώρα ήρθε η στιγμή. Τη πάλευε... αμοιβή. Ήγηκε έτσι. η ώρα. Κύριε Αφτιά, καταρχά να σα ευχαριστήσω πολύ. Μειώσατε τον έμφυα έω και 34%. Και μάλιστα οι δανειστέ δεν το θέλανε, αλλά αυτό έγινε. Έχει γίνει η ώρα. Αυτό είναι αποστολή. Γιατί λένε δεν τα παίρνουμε. Πώ τα παίρνετε, Κουφάλε. Τα παίρνετε και τα παραπέρνετε. Έλα. Έλα, Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα ξεκίνησε μετά τις εκδηλώσεις των αγροτών Α. Και του αγρότες στα σπίτια τους να μην ξαναπάνε Και όχι 48% να ξαναδώσουν στη Νέα Δημοκρατία Να ξέρουν τα συμφέροντά τους μπορεί να τα υπερασπιστεί μόνο ο λαός Και όχι αυτοί που κυβερνάνε και προσπαθούν με δολιοπλοκίες να κρατηθούν στη θέση για να ακονομάνε <Ρερ> Ε, μαλάκα καλαμούκι, πολεμένε. Ο Τσίπρα παίρνει 7, 8, 10.000 το μήνα. Και ο κόσμο υποφέρει. Σήμερα μας ήρθανε το FK. Και είναι ο καλαμούκι ο βολεμένο, όχι ο Τσίπρας Και ο Τσίπρα είναι βολεμένο. Και ο καλαμούκι είναι βολεμένο. Λοιπόν, ασχολείτε τώρα, έχετε τώρα 23 λεπτά εκπομπή και ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Με ο... τι θα ασχοληθούμε, <σχερδιώσεις> αυτή είναι η επικαιρότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Θα σα πω γιατί θα γίνομαι και βέρε ξανά. Γιατί. Γιατί κλάνει το γατί. Ο Μπιτσοτάκη γαμμάει και βέρνει τώρα κάνουμε απεργία εμεί γιατί θέλουμε να Να αργήσουν τον νόμο του Σύπρα για τα ταξί, θα βάλει πίσω και ενδιάμεση. Από,τι καταλαβαίνω, δεν θέλετε να ασχολούμαστε καμία μέρα με το ΣΥΡΙΖΑ <Το> γενικώ. Ασχολεί. <Το> <Το> Γιατί μέχρι χθε που δεν είχε συνέδριο, ασχολούμαστε με τη χθερή επικαιρότητα. Του αγρότε, το μιτσιτάκι, το ποινικό κώδικα κλπ. Σήμερα, επειδή είχε χθε συνέδριο και επικαιρότα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει μαλάκα, που θα μα πει πώ θα φτιάξουμε και την εκπομπή. Επειδή εγώ εκθέσει θέλω 40 ευρώ δεστήρα αρχίδια μου τη λέξη. Πέστε ότι θέλετε. Άμα εννοώσα τα 300 ευρώ δε, να μην πισπίσει μαλάτη. Που ιδιωτικοποιούν κλείσω, τη ΔΕΗ, κλείσω, που δίνουν στο υπερταμίο για 9 χρόνια όλα τα χρυσαφικά τη χώρα και που φέρνουν μνημόνια. Άμα το στη ΔΕΗ, yeah. μαλάκα. Yeah. Και yeah. που ψηφίζουν yeah. yeah. και ηλεκτρονικού και δεν δίνουν στα φαντ, και τώρα λένε ότι δεν τα Και να θυμίσω ότι εμεί υπερήφανα ψηφίσαμε εναντίον των Λογοκρισία, τον έκοψε στον αέρα. Ακούσαμε την ανάσα του ανθρώπου. Πόσο να αντέξει ο Αποστόλη. Έχει και τα δικά του, λογικό. Ε, το χτε Κυριακή έγινε στο, στα Τέμπη ε, Τρισάγιο. Έχουν γίνει και συγκεντρώσει πολλέ και ήδη ε, έχουν προγραμματιστεί και πάρα πολλέ. Εκεί λοιπόν, στο χώρο τη δολοφονία, τη μαζική αυτή κρατική δολοφονία και εταιρική δολοφονία, ήταν και ο Μητροπολίτη Λάρισα. Αφού τελέστηκε το Τρισάγιο, πήγε στα μικρόφωνα. Και ζήτησε ο Μητροπολίτης Λάρισας Αυτό μια σύμπτωση που είχε ζητήσει και ο πρώην πρω, Ο Καραμαλής Να θρηνούμε όλοι ε, βουβά Να μην υπάρχει πολύ φασαρία γύρω από το θέμα Είναι λοιπόν η μέρα σήμερα βαριά Ακριβώς διότι οι δικοί μας άνθρωποι Είναι στο επίκεντρο των σκέψεων και της προσευχής μας Και βέβαια κοντά σε αυτό Είναι και όλα τα άλλα τα οποία ακούμε αυτές τις ημέρε. Να ξέρετε ότι έναν και κοιμημένο Τον τιμάς πολύ. Με την σιωπή. Τον τιμάς πολύ με την προσευχή. Δεν τον τιμάς με τον θόρυβο. Και για άλλη μια φορά η μικροπολιτική έρχεται να καλύψει την ουσιαστική πολιτική, δηλαδή το πώ θα γίνει ώστε η σιδηρόδρομη να είναι ασφαλή, οι τόποι μα να είναι τόποι που θα είναι κάφιμα μόνο για την ομορφιά του και δεν θα γίνονται διάσημοι για άλλου λόγου. Και από εκεί και μετά όλα τα άλλα είναι απλά λόγια. Λόγια τα οποία κουράζουν. Αυτέ τι μέρε έχουμε ακούσει πάρα πολλά λόγια. Τόσα πολλά που δεν νομίζω ότι δικαιώνουν τι ψυχέ που έφυγαν. Έχει κουραστεί κανείς από εσάς Από όλα αυτά που ακούγονται για το συγκεκριμένο θέμα Από το αίτημα για να χυθεί φως Να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν από υπουργό, πρωθυπουργό μέχρι τον σταθμάρχη κάτω και όλου του ενδιάμεσου. Έχει κουραστεί κανεί από, από τη συγκεκριμένη συζήτηση έτσι όπω γίνεται, με όσα βγήκαν από την Εξεταστική, με τα μπαζώματα, με τι ειδήσει που βγαίνουν, με τα πορίσματα των εμπειρογνωμών με τα τρία βαγόνια που έχουν χαθεί, εξαφανιστεί ξαφνικά. Αυτό βγήκε το Σαββατοκύριακο. Έχει κουραστεί κανεί από αυτά. Θα πάμε να πούμε στου φοιτητέ του Απιθήτα για του 13. Συμφοιτητές τους που δολοφονήθηκαν να μην μιλήσει κανείς, όπως λέει εδώ ο Μητροπολίτη, και να κάνουν προσευχή, που στα σπίτια τους, ούτε καν στο πανεπιστήμιο, γιατί οι νεκροί δεν θέλουν φασαρία. Αυτά λέει ο υπεύθυνος πνευματικός, όπως λανσάρεται, ηγέτης για ένα ΕΜΤ, κάτι τέτοια λέει. Είναι δυνατόν να γίνουν αυτά, να μην μιλάμε για το συγκεκριμένο ειδικά θέμα. Πολύ καλά κάνανε από πέρυσι που βγήκαν έξω Καλά θα κάνουν και φέτο που θα βγουν. Κοτσάρεται από πάνω και μια απεργία που πρέπει να συμμετέχουν όλοι και όσοι πρέπει, και με τι συγκεντρώσει να δοθεί ένα ηχηρό, ηχηρότατο μήνυμα. Έτσι απαντώνται αυτά. Οι λαοί μιλάνε, δεν σοπαίνουν, δεν θα πάνε να κάνουν προσευχή μόνοι του μέσα. Και αν πρέπει να δικαιωθούν, και αν μπορούν να δικαιωθούν οι νεκροί, δικαιώνονται με το να είναι ζωντανή μνήμη του. Όχι στι προσευχέ που δεν τι ακούει κανεί, ούτε καν Θεό, αλλά. Έξω να ακούει ο ένας τον άλλο Να μιλάμε συνεχώς για το συγκεκριμένο θέμα Αυτά από τον Μητροπολίτη που πήγε σε αυτό το μέρος Για να κυλιδώσει και να ρυπάνει με αυτά που είπε Και τη μνήμη των νεκρών Και το ίδιο το μέρος Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού ε, Διαφημίσεις, αμέσως μετά Γιώργος Πιάρος. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο, γεια σας. Ένα Μορτίδα. Τι θέλει με. Γεια τη ζωή μου, τι κάνει. Έτσι, έτσι θα μιλά. Όμορφα. Τι κάνει. Λοιπόν, καλά είμαι καλά. Πάκω να δει τι έγινε σήμερα. Έχω και εγώ μια αδερφούλα που για υψηλόγου. Χρειάζεται να παίρνει μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή, γράφοντα την εξαμηνεία συνταγή τη δίνουμε στο φαρμακείο και την εκτελείω. Ανθρωπο κάθε μήνα. Η συμμετοχή αυτή ήταν 1 ευρώ το μήνα. Δίνουμε λοιπόν τα 6 ευρώ για το εξάμηνο, όλα ωραία όλα καλά. Μα παίρνει σήμερα ο φορνωκοπικό. Ξέρετε, έχει γίνει μια αλλαγή, είναι 7 ευρώ. Λέμε Οκύμαι okay, αφήσουμε να δώσουμε το ένα εδώ, όχι δεκαετία. 7 <σταλάβατε>. ευρώ το μήνα, καλό. Ωραίο. Είδε τι ωραία που πάει. Πληθωρισμό <σταλάβου> αγάπη. <σταλάβου> ανάπτυξη. Να ορίστε. Η <σταλάβου> ανάπτυξη έχει ανάπτυξη όλα. Έτσι, έτσι. Πάει πολύ καλά. Κυρίω ανάπτυξη των <σταλάβου> <του σταλάβου> κερδών. Okay. Φαντάζομαι ότι έχω νιώσει τόσο πολύ την ανάπτυξη και εγώ που έδωσα στο σκύλο μου δύο τόστου. Δύο τόστου, τι τόση δύο τοστι, Τέσσερα τρώει μια θα <σταλάβου> <στάβου> <στάβου> <στάβου> <στάβου> <στάβου> BIRDS <sweak> Έλα ρε Αποστολή. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα σου πω, ξέρει αυτό ο φασίστα, αυτό το κάθαρμα ο γκυνοσάρια, ο γκασογλύφτη, όσα έχουμε πληρώσει 40 χρόνια που δουλεύαμε, άστρι μάστρι. Έλα καλέ, τι είναι αυτά. Και μα λέει τώρα που είμαστε ηλικιωμένοι ότι το φάρμακο πρέπει να το πληρώνουμε, το πληρώνουμε Ρε Κάρι, ή όλοι άντρα. Θα και περισσότερα για να έχουμε τα καλά φάρμακα. Κοστίζει το καφέ, δεν θέλω. να πώ θα πληρώσουμε. Έμπαθα φράγματα, έμπαθα τα κέρατά μου και θέλω 80 με 100 ευρώ το μήνα φάρμακα. Τώρα πώ να πάει. Τώρα ζωή να έχετε να πληρώσει. Υπηρεώνετε τα φάρμακα τώρα, μην πάει πόσο τα πάει, όσο πάει. Ρες, υπός, όσο μιλάει αυτό, εσεί παραγγέλνετε τα δικά σας τα φάρμακα, τα ακριβά. Όσο ώρα εγώ μιλάω, α παραγγέλνετε. Αυτά να παραγγέλνουμε, μάλιστα. Και τι εγχειρήσει. Τα ψυχοφάρμακα στο τέλο, θα στείλω τον λογαριασμό με αυτά που μα βάζετε με το κούλι και όλου αυτού του φασίστε. Να το στείλω σε εσένα. Όχι σε μένα. Στο, στο... Θήμιο. Ναι! <σοπό> παιδας, Τι λέρε, παιδάκι μου, σοβαρά! Α, αυτά τα... Και αυτό γιατί δεν το λέει τόσο καιρό και <σοπό> το μαθαίνω ξαφνικά. <σοπό> Α, αυτό με τσατίζει, έλα για <σοπό> τσατίστηκα. <σοπό> Έλα, ρε Αποστολαρέ. Έλα. Έλα. Είμαι πολύ δυστυχισμένος που μπορώ και σε παίρνω, γιατί ήθελα να σε πάρω μια εβδομάδα τώρα, αλλά δεν μπορούσα γιατί δούλευα σε μια πολύ ωραία δουλειά. Ναι. Που την έχασα. Θα σου πω μετά γιατί. Θα σου πω πρώτα για αυτό που θέλω να σου πω, που σε έπαιρνα τόσο καιρό. Με έναν stand-up comedian τη Πλάκα που κάνει κάτι αστεία που είναι χειρότερα και από το δικό πάρτι και διαφημίζει και κρατική διαφήμιση και τα έβαλε με τον πάνω τον βλάχο. Κατάλαβε για ποιον λέω. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ο οποίο μετά όταν είδε το κράχημα που έχει φάει μέσα από το YouTube και τα social, το γύρισε και είπε ότι. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είπα εγώ τι κακό έκανε και τα απέναντι. Έχει ελευθερία άποψη ο βλάχο. Απλά δεν ήταν αστείο. Δηλαδή το πρόβλημα του δεν ήταν αυτό που είπε ο βλάχο. Το πρόβλημα του ήταν ότι αν έβγαλε χιούμορ. Ενώ υπάρχει αστείο μέτρο που το ορίζει ένα stand-up comedian. Μάλιστα. Ναι, ναι. Εντάξει, και... η αλήθεια είναι ότι δεν έλεγε και αστεία για ζευγάρια, μανάδε και παιδιά. Αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώ. Για, για να του αρέσουν του συγκεκριμένου. Αυτό ο τύπο ρε φίλε μου την πήγε και σιλό κλόουν σε παιδικά πάρτι έχω περισσότερο. Επίση, στο δικό σα το στρομφοριό όλα καλά. Καλά, μια χαρά. Δεν ασχολήθηκε κανεί μαζί σα. Παράσαν όλα έτσι. Και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία, όλα καλά. Μόνο το στρομφορχόριό του ΣΥΡΙΖΑ έχει θέματα. Αυτή Όλη τη στιγμή. Και άλλη... συζητάμε για ίδια... γι αυτό, υπάρχει κάποιο θέμα. Όλοι ίδια... άλλοι ίδια... τα έχετε λίστα θέμα. Ναι, εντάξει, λοιπόν. υπάρχει κάποιο θέμα γιατί θε, α πω ΣΥΡΙΖΑ, έχει, δεν έχει το πασόκ. Έ, τίπε. Δεν έχει το πασόκ πάμε. γιατί αν έχει το πασό, και τα αυτό το καλά μου θα λέγαμε για το Πασόκ. Πώ, στο ένα τρίτο με το Πασόκ δεν πήρε. Το νομοσχέδιο ταυτόχρονα για την κεντροαριστερά που λέει. Εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα τα είπαμε αυτά. Αυτή τη εβδομάδα επειδή έχει το τσίρκο α... του ΣΥΡΙΖΑ, βρήκα μου ότι Και πάμε! Βαστά, τι τουρκικά Θα σου κοντοθούμε, <συρκοί> Θε να μην ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο τσίρκο oh, okay. για κάποιο <συρκοί> συγκεκριμένο λόγο, Δεν <συρκοί> πιστεύω. Δεν πιστεύω να έχει τέτοια θέματα. Μην δύο τέλερα να τα Να ασχολείστε, γιατί μα κάνετε και πολύ Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ <συρκοί> που <και> μα αφήνετε, <συρκοί> αφήνετε να ασχολούμαστε. Και η αρνητική. Ευχαριστώ. Στείλτε και στον Πάνο Βλάχου κάτι που τον αφήνετε να λέει ό,τι θέλει. Γιατί μακριά από το Πορτοσάλτε και τον Άδωνη δεν είσαι μα αυτά που λε.